Τροπή ρε, ντροπή, ντροπή, ντροπή! <τροπή. <τροπή. <τροπή. Πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε ακούσει αυτή τη φράση. Είναι από άνθρωπο που κρατάει ένα κινητό, βλέπει κάτι στα 50 μέτρα, στα 100 μέτρα, το κινηματογραφεί, το καταγράφει... για την ακρίβεια από το κινητό και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτόν που κρατάει το κινητό να περιγράφει τα συναισθήματά του βλέποντας κάτι εσχρό απέναντι εδώ λοιπόν είναι ένα φρέσκο ηχητικό προστίθεται σε όλα τα άλλα αυτή η ντροπή προστίθεται στις άλλες ντροπέ του παρελθόντος από το νέο κεραμίδι στην Κατερίνη προχθές την Κυριακή είχε πάει ένα πατέρα και ένα γιο να δουν τα... τον αγώνα ήταν απ' έξω. Ε, ήρθε η αστυνομία εκεί γιατί θα έμαζε με ένα δέκα άτομα και πρέπει να διαλύσει τη συγκέντρωση. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μεταδίδε το ο κορονοϊό. Και πέσανε με τα μούτρα οι αστυνομικοί πάνω στου ανθρώπου, του χτύπησαν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο πατέρα, 58 χρονών, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ε, στην πορεία έπαθε και έμφραγμα. Και έχουν μείνει τώρα εκεί η, η, η γυναίκα του, ο δικηγόρο, κάνουν την καταγγελία. Βγήκε και στα ε, ε, μέσα ενημέρωση. Από την εκπομπή του Νίκο Βαγγελάτου είναι το ηχητικό. Και εδώ ακούμε τον άνθρωπο που κρατάει το κινητό και καταγράφει αυτά που βλέπει απέναντί του. Βλέπουμε εδώ η <Τι> αστυνομία <Τι στο γήπεδο. <Τι Τι Τι> Κατεε! <Τι> <Τι> <Τι> ρε, ρε τον κόσμο, ρε! Ρε μηχτυπάτερε! Ντροπή, ρε, <Τι> ρε, <μιχτυπάτε> ρε. <Τι> ντροπή, ντροπή, ντροπή. Κοίταρε, ρίξανε ο κόσμο. Ρε κάτω άλλος. Ασθενοφόρο ρε κάτι έπαθο άλλος. Εν τω μεταξύ φαίνονται όλα αυτά. Το βίντεο υπάρχει. Το έχουμε ανεβάσει και εμείς στο ελληνοφραίνια.net.gr Έχει ανέβει και σε άλλα site. Το έδειξε και ο Βαγγελάτος χτες. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Σύμφωνα πάντα με την άποψη του Υπουργείου Δημοσία τάξεω. Χρησιμοποιούμε εδώ μια παλιά δήλωση του Χρυσοχοίδη γιατί αποκλείεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Όπω επίση, ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίε. Ρε με χτυπάτε ρε τον κόσμο, ρε! ρε, ρε! Από αστυνομική βία. Κοίτα, ρίξανε ο κόσμο. Ρε με σε κάτω άλλο. Τον κάλανε φέρνει, κύττα, Έξαρση λοιπόν αστυνομική βία δεν προκύπτει από πουθενά. Αστανοφόρο, ρε κάτι έπαθο άλλο. Από πουθενά. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια συστηματική εδώ και ένα χρόνο να συνδέσουν την πολιτική του Υπουργείου με την ανοχή ή την υποστήριξη ακόμα στην αστυνομική βία. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Προφανώ είναι απαράδεκτο. Τι, σωστά τα λέει ο κύριο Χρυσοχόητη. Έκατσαν τώρα η άλλη πάνω εκεί στην Κατερίνα. Έβαλαν έναν πατέρα και ένα γιο τάχα μου να βλέπει τον αγώνα. Πήγαν οι αστυνομικοί τόσο καλοπροαίρετοι, τόσο ευαίσθητοι, τόσο ευγενικοί και σκηνοθέτησαν όλο αυτό για να κατηγορήσουν την αστυνομία. Και είναι και αυτός που καταγράφει και κάνει και τα σχόλια τι είναι αυτό το ασθενοφόρο και πέσε κάτω και ντροπή και ξανά ντροπή. Δεν έχουν γίνει αυτά. Σωστά, πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Μιχάλης Σοχοίτης. Δεν έχουν γίνει και για έναν ακόμη λόγο γιατί η αστυνομική είναι ευαίσθητη.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 Queímos. Romero y Madero ha quedado en el bar con toda la pasma de la ciudad. Queímos. Bebiendo y fumando, no paran de hablar de la juventud edad. Que ímastos tin tis tis ego. Είναι και τα άλλα είναι σωστά που λέει ο Σεχοΐδης ότι είναι ευαίσθητοι, ότι δεν υπάρχουν περιστατικά αστυνομικής βίας δεν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά γεγονότα όλοι έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες θα υπάρχει κάποιος που θα φωνάζει ενώ κρατάει το κινητό ντροπή ντροπή για αυτά που βλέπει και καταγράφει απέναντι Ε, τουλάχιστον είναι αποτελεσματική. Α κρατήσουμε αυτό. Είναι μια κυβέρνηση που είναι αποτελεσματική κυβέρνηση και ειδικά στο κομβικό θέμα τη πανδημία. Αγόρασαν και τα λεωφορεία που πάνε Βουδαπέστη, δεν είναι λίγο αυτό. Σε άλλε περιπτώσει θα είχαμε λεωφορεία που πήγαιναν Αθήνα, γειτονιέ τη Αθήνα ή γειτονιές τη Θεσσαλονίκη. Τώρα από τη Θεσσαλονίκη φεύγει το λεωφορείο, το αστικό και πηγαίνει Βουδαπέστη. Κάνει δρομολόγιο, λίγο μεγάλο βέβαια. Αλλά όμω το κάνει. Έτσι έλυσαν το θέμα των λεωφορείων, τη πανδημία και γενικώ κάνουν τα πάντα για την υγεία μα. Φαίνεται αυτό και από τα κρούσματα και από την όλη στρατηγική. Κυρίω από τον Νοέμβριο και μετά. Με τα σκαμπανεβάσματα, με τι απαγορεύσει, με το αυστηρό ύφο του Σερήφη στην αρχή, με το ομιλήχιο τώρα, άντε πηγαίνετε, αλλά να προσέχετε και άλλα τέτοια. Και ευτυχώ που έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Το λέμε εμεί εδώ, το λέτε εσείς που μα ακούτε, αλλά κυρίω το λέει ένα από αυτή την κυβέρνηση που ο Βασίλη Κοντοζαμάνη, Υγεία. Θα το ξαναπώ. Ευτυχώ που. Η κρίση της πανδημίας βρήκε στο τιμόνι της χώρας στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ Παναγία. Ευτυχώς για την Ελλάδα, ευτυχώς για τους Έλληνες, ευτυχώς για τους πολίτες αυτή της χώρας. Στο τιμόνι της διακυβέρνησης βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευτυχώς! Ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ο οποίο είναι ένα και μοναδικό. <Ρι disciplines> ο οποίο είναι ένα και μοναδικό. τι <Ρι> λέμε, <σχεδία> <Π. Ρι. Ρι> τι όμορφου. Κρίμα <Ρι> στέκειου <ταινιου> μανάρι. Η Σύρμο <MOM να> του τον η Σύρμο η χαμούρα. Σαξούπο ρεγκαλιά θα καρτάρ. Την ράγω Ο οποίο είναι ένα και μοναδικό. Σπάσαμε το καλούπιν η αλήθεια. Φανταζόσασταν να ήταν δύο και να μην ήταν μοναδικοί, να είχαμε δύο, ένα προφανώ. Τέτοιο μεγαλείο, τέτοια επιτυχία. Καλά τα λέει ο υπουργό που έχει διοριστεί από τον ένα και μοναδικό, ο κύριο Κοντοζαμάνη, ότι είναι ένα και μοναδικό και ευτυχώ που έχουμε την ΕΔΜ, ευτυχώ που έχουμε τον κυριά Κομισοδάκη και πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά και σε αυτόν τον τομέα προ τη Βουδαπέστη. Πάντα. Όμω υπάρχει και Αν κάτι στραβώσει, Που δεν φαίνεται, αν κάτι δεν πάει καλά με αυτή την κυβέρνηση υπάρχει εναλλακτική. Έρχεται ο επόμενος, που είναι και ο προηγούμενος ταυτόχρονα. Αλέξη Τσίπρας, μιλάει για τα εργασιακά. Η αφετηρία μας για όσα καταθέτουμε είναι απλή. Ελαστικοποίηση της εργασίας με μείωση μισθών και αναδιάρθρωση της αγοράς εις των μεσαίων και των μικρών και προ όφελο των λίγων και ισχυρών. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ απλά, πάρα πολύ ωραία. Τα είπε, τα ξεκαθάρισε. Η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πρόσωπο, και αυτή είναι μία και μοναδική, και έχει και ένα ρεκόρ πάνω τη. Έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο. Δεν το έχει κάνει, ο Άδωνη, νομίζω. Ο Άδωνη το έχει κάνει και αυτό. Ο Άδωνης, αλλά η ήταν και σε κόμμα τη αριστερά. που ήταν το Πασόκ. Μετά πήγε σε άλλο κόμμα της Αριστεράς, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και γενικώς ψήφιζε μνημόνια, είχε μια μάνια. Προχτές έκανε αυτή τη δήλωση που δημιούργησε κάποιες ε, παρεξηγήσεις, αλλά τελικά είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν όλοι, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους, Και χωρί εμπόδια, όλοι οι ομογενεί από την Αμερική, την Αυστραλία, από όλε τι γωνιέ του πλανήτη. Αυτή ήταν, λέει, και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει στην κυβέρνηση. Το άκουσα αυτό η κυβέρνηση. Έφερε κατευθείαν νομοσχέδιο, με κατεπήγον τρόπο, το φέρνει ο Βορύδη. Και τώρα περιμένουμε, αφού συμφωνούν πια όλοι και στο συγκεκριμένο θέμα, εκτό από τα ΣΥΡΙΖΑ-ΤΡΟΛ στο διαδίκτυο που λένε δεν πρέπει να ψηφίζουν όλοι πορτοκάλλο. Αλλά τελικά έρχεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δια τη αρμοδία εδώ κυρία Τζάκρη και λέει ότι πρέπει να ψηφίζουν. Ο νόμος της Νέα Δημοκρατίας για την ψήφο των αποδείμων δεν αρέσει στους αποδείμους Έλληνες. Γιατί με τους περιορισμούς που θέτει περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και έχει ξεσηκώσει την αργή τους. Αυτό το ξέρει καλά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χασαπόπουλο και κύριο Όπου και να πάει, το βρίσκει μπροστά Οι περιορισμοί δεν τέθηκαν από Κατά το την του... η πε... κυρία, κυρία, όχι, κυρία, όχι, κυρία Έτσι ε, είναι, κυρία, κυρία Χάρη, χάρη τη συνένεση δεν είχαν τεθεί τότε οι περιορισμοί για να ψηφίσετε κι εσεί, εννοώ, Όχι, καλέ μου, όχι, όχι. Κατά την προσφυλή του συνήθεια, τη λέει, ρίχνει την ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία και να Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χασαπόπουλε, ουδέποτε έθεσε θέμα περιορισμών στο δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. υπήρχαν, νομίζω. Έχουμε μπερδευτεί λίγο, δεν έχει καμία πολύ σημασία. Και η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να δείξει και για να πουλήσει στους ομογενείς και στους απόδημους ότι τάχα μου νοιάζεται για την... Ψήφο τους και θα ήθελε κάτι άλλο, αλλά που αφού δεν θέλουν τα άλλα κόμματα, έχει γίνει το γνωστό μπέρδεμα και προβληματιζόμαστε που για άλλη μια φορά, σε ένα κομβικό θέμα, συμφωνούν οι δύο μεγάλη, τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι, όπω άτσαλα έγινε και με αυτή την περίπτωση. Να μείνουμε λίγο στον ηγέτη τη Τζάκρη, που την τρέχουσα περίοδο και εδώ που είμαστε είναι ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον ακούσαμε πριν να λέγεται εργασιακά, έχει να πει για την οικονομία. Έχουμε όμω άλλη επιλογή. Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει άλλο δρόμο. Λουκέτα και ανεργία για πολλούς Μισή μισθή και επιχειρήσεις πνιγμένε στα χρέη Για τους υπόλοιπους Ακούω γελώντας Αυτά τα οποία λένε Ότι θα καταργηθεί το οκτάωρο Αυτός είναι ο Χατζηδάκης Στο τέλος για να μην ξεχνάμε Τι ακριβώς Συζητάμε αυτές τις μέρες Ένα πολύ σοβαρό θέμα Την κατάργηση του 8όρου. Ελλέσει, το έχει ονομάσει ο κύριο Χατζιλάκη. Μάζεμα ελιά προσπαθεί να το πάει αλλού, αλλά όμω είναι η κατάργηση του 8ρου και λίγο πριν αν λέειξε τσήπρα, μοντάζ, μην ταράζει τη ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα υπέξει, έτσι, έτσι τα έκανε. Και έτσι θα τα κάνει αν ξανακίνει κυβέρνηση. Αλλά στα λόγια τα λέει ακριβώ ανάποδα, εμεί τα πήραμε, βγάλαμε τα δεν και κάναμε το γνωστό μοντάζ που κάνουμε αυτό που ακολουθεί δεν είναι μοντάζ είναι η κυρία ζωή ράπτη, φυπουργό Υγεία, η οποία είναι άριστη, συμμετέχει στην κυβέρνηση των αρίσων και ξέρει τουλάχιστον αριθμητική. Αν ήταν ζητήματα, σήμερα να κάνετε, αν ήταν σήμερα να κάνετε το εμβόλιο της Johnson θα το κάνατε θα το έκανα και το εμβόλιο της Johnson και αν χρειαζόταν και το εμβόλιο της AstraZeneca διότι τα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ε, σε σχέση με τον Πληθυσμό ο οποίο έχει εμβολιαστεί είναι μηδαμινά, είναι κάτω το 0%. Είναι μηδαμινά, είναι κάτω 0%. Είναι κάτω το 0% Είναι κάτω από το 0%. Έχουν γίνει έρευνε. προφανώς σε παγκόσμιο επίπεδο, του ξέρει το Υπουργείο και είναι το 0, είναι το 100 και υπολογίζουμε με βάση το 100. Είναι κάτω του 0. Είναι εξαφανισμένα, δεν υπάρχουν καν. Το ξέρει η κυρία Ράπτη, αναγκάστηκε να το πει σήμερα σε μια συνέντευξη που έδωσε, σε πρωινό κανάλι, αν και αυτά είναι επίσημα στοιχεία, γιατί με αυτά πορεύονται. Έτσι μελετούν, έτσι αποφασίζουν και πάντα τεκμηριώνουν τις αποφάσεις και τις... πράξεις τους, αφού ακούσαμε την κυρία Ράπτη που είναι από τη Νέα Δημοκρατία άριστη, να ακούσουμε και έναν άριστο από την άλλη πλευρά ο Δίνο Τσίπρας, είναι ο Κωνσταντινέας δεν έχει μπει στη βουλή σε αυτή τη βάση, φάση, φάση και βάση ελπίζουμε στις επόμενε εκλογές να μπει μέσα είναι ευβουλευτής. ήταν ευβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καλαμάτας, τώρα δεν είναι αλλά βγαίνει στα παράθυρα, προχθές βγήκε στο Open το βράδυ στη βραδινή εκπομπή και μεγαλούργησε. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει φόρτο εργασίας Και αναρωτούμε Εγώ αν ήμουν στη θέση σου Αγαπητάς λέω Μπλοκάρανε Έτσι όπως τους τόσηλα Και τους μετέβησα Ακούστε κύριε Θωμαϊδη Εδώ για να μην χάσουμε και το δάσο Κάλλιο σκύλο με τρογκάνει από τη μάνη Δεν ακουμπιέμαι Δεν ακουμπιέμαι Δεν ακουμπιέμαι Κουράστηκα να φεύγω εργατό Όρες από τη δουλειά μου και να τρέχω στο δικαστήριο; Εσύ τι έπρεπε να κάνεις αν ήμουν αστέσου Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν Αυτό το τελευταίο το είπε σωστά Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό Ο κύριος Κωνσταντινέας το είπε πάρα πολύ σωστά Το πιο ωραίο ήταν το μετέβησα που είπε Έτσι λοιπόν, τώρα και εμεί θα μετεβιβαστούμε όχι προ Ουγγαρία, Βουδαπέστη που είναι τα λεωφορεία τα καινούργια, ότι τι ταμπέλε δεν κατάφεραν να βγάλουν και να αλλάξουν, έστω να τι κάνουν λευκέ και να γράψουν πάνω με ζελοτέιπ, Α4, με χαρτοτενία, όπω κάνουμε τον προορισμό. Να λέει Άνω Τούμπα. Όχι Βουδαπέστη που έλεγε. Τώρα θα μετεβιβαστούμε σε χώρο. Για να τελειώσουμε και με μια λίγο πιο εύθυμη νότα, επειδή είχατε μια, ε, έναν διάλογο με την κυρία Μπακογιάννη που. Σας θύμισε το δίσκο ε, του σαβόπουλου ε, Τραπεζάκια ε, έξω που θύμισε ένας καλός μου φίλος Ότι στο δίσκο αυτό υπάρχει Και ένα τραγούδι ακόμα, το Τσάμικο Ξενός και στη χαρά του Χαρά Μιγάλ Μεσονύχτη του Σαββάρου Στην μας βρε, παιδιά μου κα... Αν σα αντάμουν θα έπεφθα κάτω Έπεσε σκοτώθηκα Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του Τραταρ τρατούλα η πιχρή τρατούλα Κάπου εδώ έχω γνωστούς αλλά τέτοιαν ώρα μη βαρύνω τους Κύτω η νέα δημοκρατία Μπελασόνα, λιβαδιά Κελασόνα, Λε λαιωνίδιο Μελαιοβού είναι μόναχο Καρδίτσα, τρίκαλα Ταγιάννε, λευκάδα Καλαμάνα και γραβιά Αμερικά Κολάμπια Δελεστίνο, Άγι, Σαράντα, Εσκή σε Περιστέρι, Πειραιά, Άγιους Αναρκύρους Κοζάνι, Κώστας, Κώστας Κιατρέα, Αφτεγιάννη Μανόλη, Πέτρος Γιάννη Γιάννη, Τάκης Πλευτέρια, Λευτέρι, Πλατεία Ναυαρίνου Δικητηρίου και εξαρχείων Τα καμένα εξάρχια Αλέκος Βασίλης Άγγελος Χρήστα Βαγγέλη Έλσα Βυζανίου και Αναλήψεως Τιμπάκι Δομοκό Κιλκής Αγίας Τριάδος Στο Καματερό 28 Οκτωβρίου Μαγρήνιο Παντού Η Ελλάδα που αντιστέκεται Η Ελλάδα που επιμένει πιο... Όποιος δεν καταλαβαίνει Δεν ξέρει Πού πατά και πού πηγαίνει Καλώς όρισες πουλί <ΣΣΣΣ> Μοναξιά Ελληνική. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου Από αγαπη θεύγεις Ερχόμαστε από Δευτέρα Πήγαινω έρχεσαι Μια Εντάξει. πάω μια πάνω, μία πάω μία μια από την... πάνω, μια κάτω πού να πάω <σφυ> Σαν την γνωμή Ιδροσερή της ελευθερίας Και Απ' την έρνη την απόσταση Παίρνει υπόσταση Κάθε γιορτή μου Τα ζώα γιορτάζουν, πιάξε ψωμί <σφυ> <σφυ> Μας ποταμούς, νύχτα, η Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης Να είναι καλά ο Διονύσης Αβόπουλος. Εδώ ο Αβόπουλος, τραγουδάει, ο Αβόπουλος λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Κυριάκος Μητσοτάκη με αναφορά στα τραπεζάκια έξω και στο Τσάμικο και ανάμεσα στο Τσίπρας και όλοι Η υπόλοιπη παρέα είναι οι μέρες που συζητάμε σε τηλεοπτικό προ το παρόν επίπεδο. Θα έρθει και στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση του Οκταώρου. Που όμω ευσχήμω ο κύριος Χατζηδάκη το πήγε στι ελιές για να δείξει ότι προσφέρει προ τον εργαζόμενο, νοιάζεται τον εργαζόμενο. Ο ίδιο δεν έχει δουλέψει ποτέ από τα 20 του, είναι σε κυβερνητικέ, ευρωβουλευτικέ και άλλε θέσει. Παρόλα αυτά, όμω, φέρνει νομοσχέδιο και ρυθμίζει τα τη δουλειά. Των ανθρώπων τη δουλειά και τον ανθρώπινο μόχθο και την ανθρώπινη. Αγωνία μέσα στου χώρου τη δουλειά. Και έβγαινε χτε και έλεγε αυτά για τι ότι ο εργαζόμενο θα είναι κερδισμένο και θα μπορεί πάντα με τη συνένεση του εργαζόμενου. Ανέκδοτο, από όποιο να το δει, από όποιο να το πιάσει, θα γίνονται οι όποιε αλλαγέ κομβικέ στη ζωή των εργαζομένων. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του. και γιατί επίσης δεν του μειώνουμε το εισόδημά του Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα Ευτυχώς Δεν να τα θέλει να μαζέψει τις ελιές του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει αν δεν έχεις αυτή τη διευθέτηση ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών και να το κάνει μειώνοντας το εισόδημά του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς δεν μειώνει το εισόδημά του Καμιά λιαθρούμπα δεν έβαλε. μάνα Você já sabe o que eu bagunço você vai ter que ano ver isso. Me alegaço no golo, né? Que golo é com me alegaço Ο λόγο θρουμπών και των υπολείπων: 2, 11, 10, 88, 80. Δηλώνεται συμμετοχή όσοι θέλετε να πάτε να μαζέψετε ελιέ. Γιατί ο Κώστα Χατζηδάκη, κοστή Χατζηδάκη, φροντίζει για εσά να έχετε χρόνο απεριόριστο. Θα δουλεύετε κάτι 20 ώρα πριν και κάτι 20 ώρα μετά. Δεν θα τα πληρώνεστε τα μισά, αλλά με συνένεση σα θα πηγαίνετε για τι ελιέ, θα σα βγαίνει το λάδι και εκεί. Για να ξέρετε τι πρόκειται να γίνει, η radio.παπακι.παραπολιτικά.gr το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε chat και να κάνετε και εγγραφή. Στα podcast μας βρίσκετε, στο Facebook μας βρίσκετε. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις <ΣΠΟ> ναι, μ' ακούνε? Παρακαλώ. Αυτό το πανηγυράκι. Πού μιλάω, Εδώ σε μένα. Λοιπόν, αυτό το πανηγυράκι με την αστυνομία που υποτίθεται ότι έχει. πώς το λέτε, ψυχολογικά προβλήματα. Και η ειδική φορολογία και η αστυνομική. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Πολλοί συγκεκριμένε πολιτικέ θέσει έχουν. Δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Όπω. Δεν ξέρω. Έμα δεν το μυαλό σα και πει. Αφού δεν ξέρει εσύ τι έβαλε, είχα όριξη. ela já tá Εγώ γουστάρο θύμιο. Άρα, αμέ ξαναμπάσει τηλέφωνο. Γιατί είναι σοβαρό άνθρωπο, γιατί δεν επιπύνισαν και σένα. Τι είναι, τι είναι. τι είναι; Όλε αμέσω να μπούμε σε γουστάρων. Πώ πρέπει και κάποιο άλλου να γουστάρει το θύμιο. Τώρα, αμέ ξανα τηλέφωνο όμω. Οριστεί. Μην ξαναμπάσει τηλέφωνο. Αχ, γιατί μου έλεγαι. Δεν με αγάπη καθόλου τώρα, δηλαδή. Εμείς... Πρώτον γιατί επαξιγήθηκα, δεύτερο το θύμιο. Δεν θε. Ψάξω να δεί στο θείμενο τώρα. Πρώτα τον ερώτα το τηλέφωνο. Κάλι πάμε πολύ σόρε, bad luck. Εμένα. Θα πάω φυλάκια. Ναι. Έλα, δε αποστολή, κουμούν. Μα Να σου πω, με όλα, με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι, eh. Ναι, είμαστε λίγο ξυλιόλε, να. ναι, για πε. Ωρί, τέλειο δηλαδή. Και τι να κάνουν τα παιδιά, δεσί τόλοι. Τι να κάνουν. Ακού, τι να κάνουν, έφτασε το όμουτρα, είναι. Ακριβώ τα εξιά, είναι. Το νομοσχέδιο αυτό είναι βγαλμένο από τι πιο κατασταλτικέ και αυταρχικέ παραδόσει τη δεξιά. Τώρα, όχι ότι εγώ φύγομαι με αυτά. Τι παράπονο έχετε. Όχι, τίποτα. Μια χαρά, όλα καλά. Μια χαρά, έτσι. Ένα παράπονο, εγώ που θα έκανε, που δεν το ευχαριστία τόσο, ότι θα να α πούμε, το Ξοχοίδη να είναι στο Δημοσία Αλλά θα χάραμε <χι> το Ξοχοίδη. <χι> να ήταν στο Αμήνη, κάπου, να έχει άρματα. <χι> Τώρα με αυτέ <χι> οι μαλλλικίε, κάτι ψήφου <χι> στου απόδημου, παπάρια. Πού είναι ο Ξοχοίδη, δεν είναι στο Δημοσία Ναι αυτό, να ήταν και ο Βορίδη σε κάποια θέση, κάπω. Να βγάζουν έξω τα όπλα. Να είναι στο Δημόσια Τάξεω. Μάλιστα. Ο Βορίδη. στο Αμήνης και να βγάζουν να τα, να τα μετράνε έξω ποιο έχει μεγαλύτερα όπλα ενώ ο, ο Αμήνης είναι αριστερός όχι δεν είναι αριστερός αλλά είναι πιο κρατημένο. ο Βορύδης Εντάξει. έχει και το άκτι που δεν έρχεται η επανάσταση οπότε θα το θα του πουσάριζε λίγο ε, δε, ρε φίλε δεν το βαθιάζει αυτό την νόμη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 Τη στιγμή ζούμε το γελίο του πράγματο από ένα θίασο, από τον Τράγκα μέχρι τον Γεωργιάδη. Τι ορίζει τον δεξιό? είναι ο, ο, ο Είναι ο άνθρωπο ο οποίο σέβεται την παράδοση, το αρέσει το τρίπτυχο, πατρίστη, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Εντάχει... Τον Τράγκα γιατί το... έκαλε, τον Τράγκα. Και ο Τράγκα μέσα φαντάζεσαι, ένα θίασο, Τράγκα, Γεωργιάδη και το υπόλοιπο. Α, χα μπεί το κόμμα του Τράγκα στη Βουλή. Να σε, να σε... Θα έχουμε <σ>... ναι... να γελάσουμε τόσο από όταν είχε πει ο Καρατζαφέρη. Να είστε σίγουρο ότι όταν γίνει αυτό. το τελφινάριο θα γεμίσει ο κόσμο. Λοιπόν, ούτε ο Καζαζίδη θέτει ο κόσμο. Ότι θα μπει και θα συγκυβερνήσει κιόλα. Αυτό, αυτό σκέφτομαι. Εκεί αυτό περιμένουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε όλου. Λοξότε μου, ναίτε μου θα λέει από το βήμα. Ακούστε με. Σε όλες τις απόκρητου του, του ελληνικού λαού, του άνεργου κατατρεγμένου. Για να μαντέψω τον απόκληρο Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στου δρόμου. Ακούστε του πάνελτο, του καπιταλιστέ και του βλάκε που του ψηφίζουν. Υπότιτλοι Authorwave, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, και Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Νόμιζα, Συνεχίζω με τον ελληνικό λαό στο μόνο δρόμο τον οποίο γνωρίζω, αυτόν του σουρεαλισμού, διότι οι πολιτικές μας από σουρεαλισμό διακατέχονται. Μπράβο! Ειλικρίνεια, ειλικρίνεια και μόνο και πάντα ειλικρίνει εδώ ο Πρωθυπουργό της χώρας και αμέσως τώρα ο Μπαλούρδος με ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Στην Στη νομοθετική κατοχύρωση του οχταόρου Προχωράει η κυβέρνησή μας Προκειμένου να κλείσει τα στόματα όλων αυτών που διαδίδουν το αντίθετο Σύμφωνα με διάταξη που περνά αύριο από τη Βουλή Και εισηγείται ο Κωστής Χατζηδάκης Ο κοστίς όχι ο καλός, κατοχυρώνεται αυστηρά και διαπαντώσει 8 ώρε εργασία. Για μια μέρα το μήνα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν όλες τις μέρες με ωράρια που θα επιβάλλει ο εργοδότης, 10 ώρα, 12 ώρα ή και 20 ώρα, αλλά μία μέρα το μήνα θα δουλεύουν 8 ώρο τιμώντας του εργατικούς αγώνες. Νομίζουμε μία μέρα το μήνα είναι υπέρα αρκετή, δηλώσει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κωστής όχι ο καλός, συμπληρώνοντας, αυτή τη μέρα θα την επιλέγουν μόνοι του οι εργαζόμενοι, χωρίς να αποκλείεται να μαζί με ρεπό Η άδεια. Τα συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηδάκη, τον Κωστίουρ τον καλό, έστειλαν εργοδοτικές οργανώσεις και τα κανάλια της χώρας. Γεμάτα φαγητό τάπερ θα έρχονται οι τουρίστε από τι χώρε του ύστερα από τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι μπορεί να ανοίξει ο τουρισμό χωρί να έχει ανοίξει η εστίαση. Γιατί όταν πάμε στη δουλειά παίρνουμε τάπερ με τολμαδάκια και δεν μπορούμε να πάρουμε τάπερ με τολμαδάκια όταν πάμε διακοπέ, αναρωτήθηκε ο υπουργό σε τηλεοπτική του συνέντευξη, απαντώντα ο ίδιο τον εαυτό του. Μπορούμε μια χαρά. Για τον λόγο αυτό, αυξάνεται το των αποσκευών για κάθε επιβάτη στις αεροπορικές πτήσεις προκειμένου σε μια επιπλέον βαλίτσα να χωρέσουν τα τάπερ της μάνας του τουρίστα. Τις επόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα θα τις κρίνει το Delaware. Αυτό δήλωσε ο Μάκης Βορύδης, μετά την πρόθεση που εξεδήλωσε η κυβέρνηση να άρει όλους τους περιορισμούς ώστε να ψηφίζει όποιος απόδημος θέλει. Η ενσωμάτωση όλων των τμήματων του Delaware σε συνδυασμό με την πάντα κρίσιμη πολιτεία του Ohio αλλά και της Φλόριντα θα καθορίζουν το αποτέλεσμα στην Ελλάδα, επεσήμανε ο κύριο Μόνο ω τουρίστε θα μπορούν να κυκλοφορούν σε όλε τι περιφέρειες τη χώρα οι Έλληνε, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση. Αν θέλουν να πάνε διακοπέ ή στα χωριά του, θα μπορούν να το κάνουν μόνο αν δηλώνουν ότι είναι τουρίστε, είπε ο Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, προσθέτοντα. Ειδικά αν έχουν βαλίτσε και σάκ βουαγιά και κυρίω αν φοράνε λευκέ κάλτσες με πέδιλο, τότε όλη η χώρα είναι ελεύθερη για αυτού. Μετά από αυτή τη δήλωση, Έσπασαν κάθε ρεκόρη παραγγελίες για λευκές κάλτσες και πέντλοι Καιρός, έχει ήλιο, όχι το σύριαλ, αυτό το στρογγυλό το κίτρινο που ζωγραφίζαμε πάνω από τα βουνά Όχι ακριβώς, εδώ έχει και μια συννεφιά, δεν έχει ακριβώς ήλιο Κάποιες ώρες έχει και ήλιο αυτό που ζωγραφίζαμε παιδιά Και έχει και τα συννεφάκια που επίσης τα ζωγραφίζαμε παιδιά Ο Λεβέτης δίνει μια συνέντευξη σε διαδικτυακό μέσο και δεν ξέρω πόσο ο δημοσιογράφος που τον ρωτάει κάτι θυμήθηκε Σας περίμεναν εκείνοι οι, οι απίστευτοι τύποι που κάνει το κομικό σκέτς ε, πώς το λένε «μανία» τελειώνει σε μια λέξη «μανία» ελληνο, «ελληνοφρένεια» να σας και με είχατε πει εσείς ότι εγώ δεν θέλω να έχω σκέσεις με ακούσουν και <Μου σχεσμάκλω> να γέρι... Είδατε, θυμάμαι και ποια μέρα ήταν <σχεσμάκλω> <Μου> σχεσμάκλω> <Άφευγε>. Είχαμε κανονίσει όταν είχαμε τηλεόραση στον Α να δώσει μια από τις τον τελευταίο καιρό, είχε δεχτεί. Είχαν πάει εκεί τζολιάς ντυμένος, 4-5 άτομα, κάμερες, σκηνοθέτες, παραγωγή Και μόλις βγήκε από το γραφείο και βλέπει τον τζολιά, λέει Α, δεν θέλω να δώσω. Είχαμε κανονίσει κανονικά τηλεφωνήματα, ραντεβού με τους υπεύθυνους εκεί, όλα αυτά. Ναι, ελάτε, παιδιά σας θέλω και τέτοια. Και μόλις πριν μας κρέμασε. Τελευταία ώρα, μόλις είδε τον τζολιά στο γραφείο του κάτω όταν ήταν Πρόεδρος κόμματος, όταν ήταν στη Βουλή το κόμμα κάτω από την Ομόνια που κάπου εκεί είχε τα αγραφεία και δεν μας θέλει. Και τώρα κάπως το θυμήθηκε αυτό ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω πώς, νομίζω ήταν εκεί. Είχε τύχει για κάποια άλλη δουλειά και του ήρθε ο συνειρμός και το έβγαλε κάπως έτσι. Έχουμε μεγάλη εβδομάδα, έχουμε Πάσχα. Σαν τι μπορεί να είναι το Πάσχα, τι να σας θυμίζει. Το Πάσχα θυμίζει Πάσχα. Αλλά αν πούμε στη λογική των παρομοιώσεων, Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Ε, ε και ένα παραλληλισμό. Ε, αυτή την απάντηση τη δίνει ομόρφου. Τώρα με την ιστή, αν κάνουμε με μια εκγύμναση των αισθήσεων μας, αποκτούμε σιγά σιγά γεύση των ακολουθιών Αρχίζει η καρδιά μας και νιώθει τη χάρη που σας περιέγραψα προηγουμένως με τον καιρό Νικόλα. Ε, νιώθουμε τη χάρη μέσα στην καρδιά μας, οπότε πάμε σε μια προηγιασμένη, οπότε πάμε σε έναν απόδειπνο. Όποτε πάμε να κάνουμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου Όποτε κάνουμε προσευχή Όποτε διαβάσουμε ψαλτήρι στο σπίτι μας Όποτε κάνουμε καμιά μετάνια, Καμιά ανατριπνία. Τι είναι όλα αυτά Γεύσεις Γεύσεις είναι Πώς πάει στον παγωτατζί Και του λες βάλουμε βανίλια Από τσόσικο Δεν Και σοκολάτα Και σοκολάτα Σοκολάτα Το λένε με τον ίδιο τρόπο ομόρφου και η Ντόρα. Έτσι λοιπόν, μόλις μας είπε εδώ Μητροπολίτης, από το κήρυγμα πάντα το σπάμε σε κομμάτια για να κάνουμε και εμείς ένα κήρυγμα κάθε μέρα, ακούμε τα σημαντικότερα σημεία του κήρυγματος, η μεγάλη εβδομάδα είναι σαν το παγωτό. Με βανίλια και σοκολάτα, με παχή σίγμα ή με λεπτό σίγμα, κάπω έτσι, είναι γεύσεις. Έτσι το βλέπει, πάντα θέλει να δίνει παραδείγματα και το φέρνει στα απλά, σε κάτι από ρηπαντικά, που ακούγαμε, στα σοκολατάκια τώρα. και στα γούστα. Μια νέα εξέλιξη λέει ο Γιάννη. Ένα μεταανθρωπισμό, έναν καινούριο άνθρωπο ναι. που να είναι μισό άνθρωπο και μισή τεχνολογία. Πώ πιάνει το τούτο το εμπνοημένο το κινητό τηλέφωνο και σου λέει ε, επειδή διαπιστώνει ότι εμένα μου αρέσουν οι ομιλίε για παράδειγμα σου συστήνω λέει τεστάδιο ομιλίε Άρα ξέρει τα Γούσταβου. Κιάνση πολιτικορεύω, Μέση μέα μου μια κούστα, Είναι για τις ελεύθερες Και σου κάνω Άρα ξέρει τα Γούσταβου. μου Αν εμένα μου αρέσουν τα τυχερά παιχνίδια, θα μου παρουσιάζει ό, οι ομιλίες του λεμεσού και του μορφού, αλλά τυχερά παιχνίδια. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, εάν το ΜΟΠΑΙΛ μας έχει αυτήν τη δυνατότητα τεχνολογίας και κάποιοι μπορούν μέσω του ΜΟΠΑΙΛ να μας στείλουν μηνύματα, τι να δούμε, τι να ακούσουμε, με τι να διασκεδάσουμε, με τι να μορφωθούμε, Ε, ότι έφτασε η εποχή, οι στις αυτήν την εποχή, που αυτοί μπορούν να μπουν μέσα μας. Μ, καταρχάς να μπουν από το mobile, mobile το τηλέφωνο, mobile το τονίζω στο mobile. και μετά pile. Ε, είναι το κινητό τηλέφωνο, έτσι λοιπόν για τα γούστα, για τα σοκολατάκια, για τα απορυπαντικά και πάντα με παραδείγματα. Μετά από αυτό, σειράχι ο Έλα, βέβαια, Έλα. Τα κατάφερα και σε πήρα. Επιτέλους. Επιτέλους. Γιατί δεν μπορούσες να με πάρει όμως. Ε, που ξέρω εγώ ότι... Όμως σε γινότανε. Επειδή είναι αυτό ο κόσμος. Μα... Ο μαλάκα δεν αξίζει, είναι χειρότερο. Αν είναι πιο πολύ βάρο το Μαλκού. Οι αιώνε διαδέχονται αλλήλου. Όταν τούτο μια τάκα ενούσου, όταν ήμουνα και εγώ ψηλικά, τον ερώτησε λέει είναι Αμφιγόν. Ήταν εκείνη την εποχή στο χωριό μου. Τόσο γρήγορα. Καινούργια μπάμπουμασβή και στο αρσενικό. Ναι, ο Μάμπουμα. γιατί ρωτά. Γιατί σε 75 αφού με 73 ήσουν και δύο χρόνια από σπερματοζεγάρια παλιά προμπουχου. Μάλιστα Λοιπόν η ζωή μου έγινε στο Πόσο είσαι τώρα μπάρμπα 86 Μπράβο μπράβο ζωή να είσαι μάνα μου Μπράβο Μια δό μου δουλεύει Το ακούω Τους τα λέω χήμα Και καλά κάνεις Και παρακολουθώ με λεπτομέρεια Γερός να σε μπάρμπα γερός να σε και να ακούσει ελληνοφρένεια Δεν πάρα Έχω δω και ειδική Δεν πιστεύω να είσαι και τίποτα κουνούμαλο Όχι με τίποτα Όχι είναι Με χρυκόκαλο Αυτό φοβόμουνα Με χρυκόκαλο Δεν υπάρχει περίπτωση Να σου διδάσκει άλλος Στην αξιοπρέπεια και τη λογική Όλοι οι άλλοι Συγχροντολούγοι Είναι και αντίληψη Δυστυχισμένων ανθρώπων Που εφόσον υπάρχει Χάρος Δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Από να εκμεταλλεύουν τους συνανθρώπους του και την κατάλληλη ώρα να πιέρνουν στο διάολο Έγινε λοιπόν, να καλά Γεια σου και χαρά σου και χάρηκα Να παίρνεις να δίνεις σημάδια ζωής Από χθε. Μόλι δεν έχει μάθει με τέτοια ώρα. Καλέ τι 2 και 10 ξεκινάμε. Τόσο αργά, γιατί. Ε, γιατί το πρωί κάνει web exτολίκιου. Έκανε το τολίκιου και το γυρνάσε. Και δεν σηκώνει το σύστημα και τα δημοτικά. Αποκλείεται. Δεν είναι οργανωμένο το σύστημα να είναι όλοι ταυτόχρονα στη μάθηση. Λε, όχι. Έτυχε. Είμαστε σαν τα κοτόπουλα το μεσημεριάστα. Υπό... Χερά Τι τάξει, έχει φέτο. Έχω τα μικρά τα πρωτάκια σαν τρολάκια Θα Σα τα λατρέσει Παρά τα πρωτάκια και... μέσα το μισή... Μέρι, δεν είχαν όρεξη άλλοι. Ναι, άφησε τρίχοντα πού το φτιάξε. βλέπουμε και σου λέει για ποιο Ή λόγο να μπαω αυτό το πράγμα. Μια χαρά ήμουν σπίτι με το Playmobil. Αποστόλοι, από χθε το μεσημέρι. Αναλάβανε αυτά ότι πήγανε πρώτη δημοτικού φέτο, Όχι. Ε, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ε, ε, σου Ιανουάρι... λέει ωραία η πρώτη δημοτικού. Δύο μήνε ήταν. Μπόμπα, καλά έκατσε <laughs> Θα πάνε Δευτέρα του χρόνου, θα του κακοφανίσουν όλοι χρόνια. Θα λένε δύσκολη τάξη φετινή, γράψέτα.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 Ενούρια. Δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε. Να να κάνουμε τι μετά. τώρα θα δω πίσω μετά. Τα έχει παρουσιάσει σαν έξοδα, τα τιμολόγια, μια χαρά. Κάποιοι κρύμουν τα χέρια τους από την. Αποκλείεται. Από τη Σε τέτοιε δουλειέ, ποτέ για δεν μίζες. υπάρχει μίζα. Ποτέ. Γεια σου, Αποστολή, είμαι ο Κώσο από το Εγάλεο. Τι να κάνω εγώ τώρα? Λοιπόν, άκου, να ακούσει κάτι με προσοχή που θα το πω και οι συνακροατέ. Λοιπόν, υπόθηκαν ψέματα. Άντε. Που τρέπηκαν και τα ίδια. Λουντέμι. Μια και δεν τρέπονταν τα στόματα που τα έλεγαν. Λουντέμι τα ψέματα, το φέραμε στο σήμερα. Αυτό το αφιερώνω εγώ, Κωστή, από το Εγάλεο. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη που την περασμένη εβδομάδα έδω. Έδωσε συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό Τα ψέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη Κατάλαβες Λοιπόν να είμαστε καλά Ευχαριστώ πάρα πολύ Άντε για; Μ' αρέσει πολύ ψαχμένο κροατήριο Ε βέβαια Είμαστε όμορφοι και ωραίοι Καλή Εντάξει έμπαινα. μέτρα που παίρνουν συνήθως, άλλα μέτρα εδώ εννοεί ο Μαγιακόφσκι που μια μέρα σαν σήμερα το 1930 έβαζε τέλος στη ζωή του ε, και εδώ σε ελληνική απόδοση από τον Γιάννη Ρίτσο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, Μαρία Δημητριάδη ότι καλύτερο υπήρχε για αυτά τα θεματάκια τα μικρά και τα πολύ μεγάλα ταυτόχρονα με αυτό πάμε σιγά σιγά προς το τέλος ε, κάποια στιγμή θα ακούσετε τον Τριν του λαού που θα μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας Στη σχέση, στη φαμίλια, στην καθημερινή ρουτίνα Το μέλλον δεν θα έρθει από τον μονάχο του έτσι ναι.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 Μάλιστα. Εσύ είσαι ο Βασιλιά, τι ακριβώ είσαι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει κάνει ούτε μία αναφορά για το. Έχετε βάλει και... τη φυσούνα, Ναι, ναι. <laughs> δεν έχει κάνει καμία αναφορά. είσαι τώρα, Σε έχει βάλει στο χωνί μέσα αυτό που κάνει την περμανά, όπω λέγεται, <laughs> Ναι, ναι, το έχει κάνει κι εσύ. Αν το έχω κάνει, <laughs> περίμενα να ανοίξει το κομμωτήρα <laughs> πώ και πώ να με βάλει μέσα. Να γίνω σαν την Μάρτζη Σίμψον. Πε μου λίγο κάτι ακόμα στο παρακαλώ. Ε, για τους αραμπάδες και τα καρούλια δεν έχεις κάνει μία αναφορά, γιατί. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία πουν είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Έλανε αποστολή, σου βρήκα δουλειά. Επιτέλου. Όχι, όχι σαν τον παππού, ελιέ να πούμε, αγρότη. Γιατί όχι. Ναι, yeah, δεν κατάλαβα γιατί τι έχει αγροτιά. Σωστό, σωστό. Mm. Ε, εγώ έκανα δέκα χρόνια. Ο, ο άλλο και... κάνει καριέρα σαν αγρότη, ο survivor. Σωστό, <laughs> έλατε. Ζήτημα ε, να έχει πιάσει τώρα ραβδί για την ελιά. Λέει, τι πίνει ο Μαλάκα και μα λέει αυτά τα παραμύθια. Μου φαίνεται οι ομπρελίε στο 15 δεν πιάσανε τέτοιον. Με ομπρέλα δουλειά δεν έκανε κανεί. Το λέω. Ε, αυτό, αυτό να μου πει, <laughs> μόνο το του ραγίθανε. Σωστό, έχει δίκιο. Έλαγε. Έλα, πώς το λέμε; Έλα. Θέλω να κάνω μια αναφορά εκεί για το χωριό μου τη Μακρινίτσα. Ναι. Ότι ακόμα ένας τρελός πήγε και τον κόσμο τζάμπα και λέει προσπαθήσαν να τον κλείσουν μέσα και δεν καταφέραν ποτέ. Κάτι πρέπει να γίνει με όλου τους κουζουλούς γιατί κανένα δεν βάζουν μέσα και μετά σφάζουνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσο όλοι καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν. Απλά ήθελα να θυμίσω σε όλους τους ακροατές. Σήμερα είναι μνήμη για τα παιδιά, τα κοσινά παιδιά που χάθηκαν στα τέμπη με το δολοφόνο οδηγό αν θυμάσαι πριν χρόνια είχε γίνει. Δεν λες το πουλμα του ΠΑΟΚ. Όχι. Το άλλο ήταν το τους μαθητές. Ναι, ναι, εντάξει, δεν έκανε πλάκα πλάκα Όχι, α... ούτε εγώ κάνω πλάκα. Απλά. Τους μαθητές, λες, την πενταήμερη. Ναι, μπράβο, που τους είχε αποκεφαλίσει <συσχεσίλισμα> το αυτό το, το τραγικός δολοφόνος. <συσχεσίλισμα> απλά να το θυμόμαστε στους δρόμου όπου οποίους Δεν αντέχω ρε γαμώ, όταν ακούω δεν αντέχω, δηλαδή καταναλώνεις τσάμπα με ανθρώπους που δεν πρέπει να δίνει καμιά απάντηση. Εντάξει, αλλά και εσένα οι ανοχές σου, πια και οι αντοχές σου είναι πολύ ευαίσθητες. Είναι ευαίσθητες, ρε πως το λέει. Ε, βγάζεις τον έργα, τώρα, λέει η άλλη άμα ρίξει λέει το παιδί, λέει καμιά μολότο θα φταίει αυτό.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 Γι' αυτό κυβερνάει με ζωή, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή για παράδειγμα, αυτού που βγαίνουν και σου λένε τα δικά του λακίε, για θα κυβερνάει με και 50 χρόνια ακόμα. Εσύ και τι είναι... ψήφισε, Εγώ ασέμενα ψήφισα παραπάνω από εκεί που είσαι εσύ. Παραπάνω από εκεί που είμαι εγώ. Ναι. Ποιο είναι. Άστο τώρα και να σου πω και ένα άλλο απόστολο. Να τη φοβάμαι εγώ τη δουλειά. Όχι, να μην τη φοβάσαι. Mm. Να σου πω και κάτι άλλο ακόμη. Φωνάζουν όλοι θέλουν να ανοίξω το μαγαζί μου. Ο Ιστανό θέλει στο νοσοκομείο. Ο άλλο χ και Άλλο τεθένει στο νοσοκομείο. Κανένα σε στο ότι υπάρχει μια επιδημία και τρώει τον καθένα. Άλλο θέλει να πάει στο χωριό να φάει κατσίκι, να φάει αργό. Δεν θα το φας το κατσίκι στο σπίτι, θα φάσει το κατσίκι, που θα το βρει στο ρίφι. Θα σου πω. Θα πάει στο χωριό, πά, πά, πά, πά, θα το το ρίφι, το βάλει σούβλα, τέλο. <σταλαμβάνε> Πόσο βλάκε είναι, αυτή τη δεν μπορώ. Όχι, να κάνουμε στο μέσα που ασφάλεια. Να Δεν